πυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών. Στηρίζουμε τσεχμαλώτους συντρόφου μας ηθικά, υλικά και πολιτικά. της ποταγής Γιατί οι ιδέες μας δεν εγκαινώνονται, δεν καταστέλλονται, δεν φυμόνονται. Στέκονται περήφανα άνομες στην ομιμότητα της ποταγής και της εκμετάλλευσης. Η αίσθηση ότι ανατινάζεται το κεφάλι σου. Η αίσθηση ότι ο εγκέφαλός σου συρρυκνώνεται σιγά σιγά. Η αίσθηση ότι σου διοχετεύεται συνέχεια και αδιόρατα ηλεκτρικό ρεύμα. Η αίσθηση η ότι, ότι, ότι κατουρά την ψυχή έξω από το σώμα σου η σου φεύγει σαν να μην μπορεί να κρατήσει σαούρα σου. Η αίσθηση ότι το κυνήγι κινείται, ξεχνά, ανοίγει τα μάτια σου. Και το κυλήγι αίσθηση ότι κατουρά την ψυχή Όταν ο ήλιο μπαίνει μέσα, ξαφνικά σταματάει. Η αίσθηση μπορείς μπορεί με τίποτα να αποφύγει την αίσθηση τη σταμάτη σου. Δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τρέμε. Αν θέλει να μιλήσει δυνατά ή να φωνάζει η αίσθηση ότι βουβαίνει τη κίν η δεσμοφύλε να εξηγήσει οι επισκέπτε, οι αμμύλε, οι αμμύλε δίνονται σαν να το κοιτά μέσα από ζελατσίνη, τη βουβέννη. Όταν γράφει δύο σειρέ στο τέλο τη δεύτερη δόχη, μάλλον το τέλο τη φτάσει, η αίσθηση ότι κάτι καίγεται μέσα. Η αίσθηση ότι όταν βγει έξω και τα διηγηθεί όλα αυτά, θα είναι σαν να βραστό νερό. Και αυτό διέσπασε ότι όταν βγει έξω και τα διηγηθεί όλα αυτά, θα είναι σαν να του πετά βραστό νερό. Ή ότι θα του βάλουν ζερό. Η επιθετικότητά σου φουσκώνει και δεν υπάρχει βαλβίδα ασφαλεία. Η αίσθηση ότι ο χώρο και ο χρόνο μπαίνουν ο ένα στον άλλον, σαν να βρίσκεσαι σε δωμάτιο με παραμορ y éstos de que se que se el No podemos permitir que el olvido y el silencio sepulte la vida de miles de personas condenadas por el sistema. A ellas dedicamos este recopilatorio y sus posibles beneficios porque la prisión no es la solución, sino parte del problema, viva la libertad, mueran las cárceles. Dale, Sousa. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Ε, Λίγο λοιπόν, λοιπόν, πιο δυνατά, κοντά στο μικρόφωνο. Οκ. Okay. Ε, λοιπόν, θα γίνει τώρα μία εκπομπή με θέμα ε, το COPEL, που είναι ένα συντονιστικό που υπήρχε στην Ισπανία στι Βίνακες. Τη δεκαετία ε, του 70. Ναι, μια όργανωση από κοινωνικών κρατουμένων, από ποινικών κρατουμένων, η οποία ας πούμε καταφέρει να πάρει τον έλεγχο των φυλακών για ένα διάστημα και γίνανε εξεγέψεις τέλο πάντων. Αυτή η εκπομπή είναι στα πλαίσια. Ε, τη προπαγάνδα ναι. για τι εκδηλώσει που θα γίνουν. Ε, ναι. την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, εδώ ναι, υπάρχει ένα βιβλίο αυτό, για αυτό το θέμα που εκδόθηκε και θα γίνει μία βιβλίο παρουσιάση στην Αθήνα 10 Μαΐου στην Ασοέ. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη θα γίνει 15 Μαου, 5η, εδώ στο Πολυτεχνείο. Και αυτό θέλουμε να, να κάνουμε μια εκπομπή που θα Περάσει από το θέμα λίγο πιο γενικά από την εκδήλωση. Γιατί στην εκδήλωση θα έχουμε ένα παιδί από την Ισπανία που ήταν μέλο τη οργάνωση και θα μιλήσει πιο εμπειρικά για τα πράγματα που βίωσε αυτό. Και εμεί θέλαμε να κάνουμε κάτι πιο γενικό, α πούμε, σε γενικέ γραμμέ. Κάποια δεν... πράγματα τα οποία δεν θα προλάβουν να υπόφουν εκεί, ίσω ναι. να, να τα πούμε εδώ πέρα. Αλλά είναι σημαντικό γιατί όλοι κινδυνεύουν να πάμε φυλακή να ξέρουμε κάποια πράγματα <χαι> για το καλό μα πώ να οργανωθούμε εκεί μέσα και τέτοια. Και επειδή α πούμε το θέμα και έγινε πριν 30 χρόνια, είναι πολύ επίκρο γιατί βλέπει α πούμε τη στρατηγική ακολούθησε το κράτος στην Εσπανία για να τελειώσει με τον αγώνα των κοινωνικών κρατουμένων. Και επειδή α πούμε αυτά τα πράγματα που θα εφαρμόσουν τώρα εδώ στην Ελλάδα. Ταιριάζουν πάρα πολύ με αυτό που κάνανε μετά από την κοπελ και πώ εξαιρθεί και α πούμε το οσοφρονιστικό σύστημα στην Ισπανία μετά από στην δεκατία του 80 του 90 και τα λοιπά. Εφέχη η μένα. Ωραία λοιπόν να κάνουμε κατέφθα. Ε, ναι, βάλει ένα κομματάκι να και να ξεκινήσουμε με μετά. Εντάξει, ότι κομματάκι κομματάκι <laughs> Ωραία. Ξεκινάμε έτσι με ένα ιστορικό ε, στην Ισπανία γενικότερα από την αρχή της δικτατορίας. Ναι. Ε, γενικά για να βάλουμε πούμε, αυτό στην θέση του το θέμα που γίνεται στο τέλος της δικτατορίας. Ε, θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για να καταλάβουμε την κατάσταση που βιώναν εκείνη την στιγμή κρατούμε. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό η δικτατορία που τελειώσε το 20νού του 75 Κρατούσε 35 χρόνια. Ότι γενικά υπήρχε μια μεγάλη κατάστολη. Και οι φυλακή ήταν έμω με του αντίπαλου πούμε του δικτατορικό καθέτω. Ότι στα πρώτα χρόνια spume, υπήρχε μια μεγάλη κα καταστολή και δικτυκότητα εναδιά στα άτομα spume, που είχαν συνεχθεί στον φίλο και το χάσανε. Και σίγα σίγα με το περάσμα του χρόνου αλλάξει λίγο το καθέστος. E, σε όλη την διάρκεια συμβαίνει υπάρχουν πολιτικούς κρατουμμένους αλλά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στην δεκατεία του... Tu... Υπάρχει ένα σημαντικό πολιτικό οικονομικό αλλαγή στην χώρα, γιατί το καθεστώς ας πούμε ανίγεται προς τα έξω, υπάρχει μια είσοδο κεφάλιου από εξωτερικό, ειδικά από Αμερική ας πούμε, Βάλουν πολλά φράγα στην Ισπανία για να αναπτυχθεί η χώρα. Και στην Πορτογαλία εκείνο το διάστημα. Ναι, ναι. Είναι λίγο παράλληλοι και το πιο χωρίσμα, α πούμε. Ναι, αμα δούμε πούμε, την ιστορία τη μεταπολίτευση και όχι μόνο τη Ελλάδα σχετικά με την Ισπανία και με την Πορτογαλία, έχουν πολλέ ε, ομιωτήτο είναι τα ίδια. Αυτό. Οπότε το καθεστώ α πούμε, σε διεθνή επίπεδο, αναγνωρίζετε από τι υπόλοιπε χώρε και μια καλύτερη εικόνα. Ε, βιομηχανικά ας πούμε αναπτύξεται πάρα πολύ καλά και δημιουργούνται πώς να το πω, βιομηχανικοί πόλοι, δηλαδή πόλες στις οποίες ας πούμε όλη την βιομηχανία bi θα συγκέντρωθεί στην Ισπανία ήταν ειδικά στην Μπαρκελόνη και στην χώρα των βάσκων ε... και σε αυτές τις πόλεις θα πάει ένα μεγάλο ας πούμε πλήθος άτομων που θα δουλέψει στις καινούργιες φάβρικες, τέλος πάντων. Και επίσης ας πούμε Υπάρχει μια αύξηση του τουρισμού. Ε, Αρχίζουν να έρχονται τουρίστε από εξωτερικού, από Αγγλία, από Γερμανία, και μετατρέπεται πούμε, σε μια τουριστική χώρα από εδώ και πέρα. Αυτά τα πράγματα εννοείται ότι θα δημιουργήσουν κοινωνικέ αλλαγέ και θα επηρεάσουν πούμε, και τους αγώνε που θα γίνουν από εδώ και πέρα και γενικά την πολιτική τη δικτατορία. Σε αυτά τα βιομηχανικα, ας πούμε, γι'τονιέσκες, πώς και όλα αυτά, δημιουργούνται αργατικές αγόνες και ο πιέζο είναι μια μεγάλη απουσία μεγάλων εργατικών εργανοσεων γιατί επειδή αυτή την διδατορία δεν υπήρχαν οι εργανοσίες, πολιτικές εργανοσίες, αλλά ήταν αυτή την παρανομία που δημιουργούνται μια μεγάλη καταστρολή στην Δηλαδή, ξέρω, μα μιλάμε για την CNT και βλέπουμε το κέντρικο, ας πούμε, πειρίνα της CNTς, ε, ανά δύο-τρία χρόνια πάντα το, τους πιάνανε όρους και τους μπαλανε φυλάκι, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να ξανά και και όλα αυτά, και ήταν δύσκολο να, να, να λειτουργούν. Ε. Οπότε αυτό το κινήματο εργατικό λειτουργεί αυθόρμητα με ένα πιο αυθόνομο τρόπο, δηλαδή ανοιχτέ είναι λεψης, που γινόταν ας πούμε, σε εκκλησίε, που ήταν το, μο... το μοναδικό μέρο, το οποίο πούμε θα μπορούσε Ήταν βίδια να μα ένα μεγάλο αριθμό ατόμων χωρί να είναι παράνομο και όλα αυτά. Και παράλληλα α πούμε, γειτονι... όλα αυτό ο κόσμο που πήγε να δουλέψει άλλε πόλεις σε... στην βιομηχανία.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 Δημιουργούν λαϊκές συνελέψει που πάλι μου πούμε για να έχουμε μια αξιοπρέπεια να το πούμε έτσι. Επίση ας πούμε, η αντίσταση ενάντια στο καθεστώ. Ξελήσε κάπω. Εμφανίζονται ομάδες και καινούριε που σχετικά με το ενόπλο που υπήρχε, πριν που ήταν περισσότερο, μια ανσταση στα βουνά με κόστο πούμε που ερχόταν από Γαλία.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 Οπότε είμαστε σε αυτό το περίοδο στο τέλος της δικτατορίας όπου ασούμε στους δρόμους γίνεται έχει μεγάλη ένταση, γίνονται πολλές αγόνες και γενικά ασούμε η διαδιλώσεις και όλα αυτά αυξάνονται. Και είναι πολύ δύσκολο ασούμε για το καθέστος, ασούμε, το κρύψει αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη κατάσταση. Ο δικτάτος ασπέζανε το 20η Νοέμβρη του 2005, όπως είπαμε, και υπάρχει ένα κλίμα ανησυχία για το μέλλον, γιατί κανεί δεν ξέρει τι θα γίνει. Από εδώ και πέρα τι έχουμε μιλάνε τώρα για δημοκρατία, βάζουν τον Βασιλιά που το έχει βάλει ο Δικτάτορα στο Φράνκο για να είναι για να συνεχίσει αυτό το έργο του. Αυτό στην αρχή δεν παίρνει μια θέση ξεκάθαρη με το τι θα γίνει, τα πράγματα. Υπάρχει μια διαδικασία στην οποία νομιμοποιούνται οι πολιτικέ οργανώσει, ε, δημιουργείται ένα δημοκρατικό κράτο ε, με κοινοβούλιο και όλα αυτά. Αυτό. Ε, να πούμε ότι η Ισπανία είναι βασιλεύόμενη ναι. δημοκρα... κοινοβουλευτική δημοκρατία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό ας πούμε, να αναφέρουμε ότι. Δεν υπάρχει καθάριση τόνθεσμών, πούμε, ούτε στην αστυνομία, ούτε στη, στα δικαστήρια. Δηλαδή αυτοί που βασανίσαν ή που καταστέλλανε... Βεσμοφύλακες, δικαστές... Ναι, ναι, ναι, ναι, όλα αυτά τα ίδια, δηλαδή κατέχουν τις ίδιες θέσεις πούμε, που είχαν στη δικτατορία. το είναι πολύ σημαντικό. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι το κράτος βρέθηκε λίγο απροετοίμαστο σε αυτές τις κοινομολιτικές εξάρσεις, δηλαδή το επίπεδο της καταστολής, αυτό το χρονικό σημείο, ε, πώς ήτανε. Το θέμα είναι ότι το κράτος αυτό που δοκιμάσει ας πούμε, πώς θα ελέγξει την κατάσταση χωρίς να χάσει ας πούμε, την μπάλα, χωρίς να χάσει το ελέγχο. Και... Απέναντι σε αυτό το αυθόνομο κίνημα, απέναντι στην αυτονομία των εργατικών συνελέψεων και όλα αυτά, θα να, το, να τους αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που τους δίνει ας πούμε, να σκεφτούν ότι τώρα που θα έχουμε δημοκρατία, και θα μπορείτε ας πούμε, να ψήφετε και να επιλέξετε του ε, αντιπρόσωπου σα και όλα αυτά. Δεν έχει νόημα, α πούμε. Κάπως να κρατήσει την άδεια και να και το καταφέρνει. Σιγά-σιγά το καταφέρνει. Ναι. Σιγά, σιγά και χρησιμοποιεί και, και λίγο το φόβο που είχε ο κόσμο να ξαναγίνει ένα πόλεμο στην Ισπανία. Γιατί κάπω ε... κάποιοι πολιτικοί, πιο πολύ δεξιοί, ρε παιδί μου, μιλούσαν ότι Άμα δεν ελέγχουμε αυτή την κατάσταση και δεν ξεκινάνε τα πολιτικά κόμματα και όλα αυτά και δημιουργούμε αυτό που ονομάζεται δημοκρατία, ε, μπορεί να πέσουμε πάλι στο πόλεμο. Άμα έρχονται τώρα κομμουνιστές, αναρχικοί και σιτάνε πάλι και θέλουν να πάμε πιο μπροστά στον αγώνα, μπορεί να γίνει και ένα εμφύλιο πάλι και χρησιμοποιούν και αυτό το φόβο του κόσμου ότι να φτιάξουμε μια δημοκρατία όλοι και α αφήσουμε πίσω όλα αυτά που γίνανε στον Φίλιο και στη δικτατορία. Κάπως ας ξεχά, ξεχάσουμε όλα αυτά που γίνανε και α δημιουργούμε όλοι μαζί, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Mm -hmm. Ναι, και για να πούμε, πούμε, πούμε δύο-τρία συμβατικά πράγματα που γίνανε. Ημερομηνίε, α πούμε, συμβατικέ για να. Για να βάλουμε ας πούμε, την ιστορία του Κοπελ ε, ιστορικά στην θέση Θα πούμε ότι είναι πολύ σημαντική μια συμφωνία που ονομάζεται τη Συμφωνία της Μόνκλουας η Μόνκλουα είναι ε, πούμε, ο πρωθυπουργός τη Ισπανία. Η οποία πούμε, αυτή την υπογράφουν και τα πολιτικά κόμματα και τα συνδικάτα για να, για να γίνουν νόμιμα και αυτή πούμε, βάσης, θα καθορίσει του ε, κανόνε εστι σοπιοσα σπουμε θα θα πέξει ας που μη δημοκρατία διλαρίζεται τους αναγκάσει να να ανακοινώσουν τον βάσιλας που με ως αρχηγός της χώρας και διάφορα πράγματα και όλες οι πολιτικές οργανώσεις υπογράφουν αυτό εκτός την την CNT νομίζω αλλά δεν μπορεί και να κα μια λινάμι το υπογράφει ολα τώρα δεν οι πρώτη ξεκλογέ γίνονται στο Ιούνιο του 77 και το σύνταγμα μα πούμε στην Δεκέμβρη του 78. Και τώρα μα να βάλουμε ένα άλλο κομμάτι και πάμε ποιο συγκεκριμένα να δούμε τι γίνεται στον Λοιπόν, να επενθυμίσουμε λίγο, ακούτε την εκπομπή Escape <coughs> του Radio Revolt, με συγχωρείτε. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι radiopapaki, radiopavlarevolt.net ε, Θα ακολουθήσει τώρα πούμε, αυτό το χρονικό για το κίνημα της παρουσίας, μάλλον του κινήματος Κοπέλο, ότι δεν καταλαβαίνετε ή θα θέλατε να ρωτήσετε είναι ευπρόσδεκτο Όπω είπαμε, radiopapaki, radiopavlarevol.net. Λοιπόν, για ξεκινήσουμε, είμαστε περίπου στο 76 χρονολογικά, ας πούμε. Ο Φράγκο έχει, έχει πεθάνει, έχει πέσει, είναι η μεταπολίτευση, ας πούμε, συγκεκριμένη στιγμή στην Ισπανία, όπου το κράτος ψάχνεται να βρει τρόπους για να χαλιναγωγήσει για άλλη μια φορά του πολίτε και έχουμε κάποιες ιδιόρυφιμες καταστάσεις μέσα στη φυλακή όπου υπάρχουν πολλοί αγωνιστές και όχι μόνο όπου έχουν καταδικαστεί σε εκείνα τα χρόνια ε, με συγκεκριμένους νόμους που θα πούμε και παρακάτω που υπάρχουν δύο έτσι νόμοι οι οποίοι είναι πώς να τους πω όχι. Ε, κατά το Δεν είναι τόσο πολύ για εγκλήματα ενώ για συμπεριφορέ που που επηρεάσουν το καθεστώς κάπως, ας το πούμε έτσι. Mm -hmm. ε, ναι, τώρα να μιλήσουμε λίγο τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια εντό των τοίχων, που κατά, όλη τη διάρκεια της, της, της δικτατορίας οι φυλακές ε, βρίσκονται γεμάτες από πολιτικούς αντίπαλους του καθεστώ ε, δηλαδή από τις παλιές οργανώσεις, από τον εμφύλιο ακόμα και μετά όλη τη, δικτα, τη, τη δικτατορία πώς έχουν ψάξει παλιούς και αναρχικούς και γενικά όσους βρισκόταν απέναντι στο, στη δικτατορία. Ε, μπορούμε να πούμε ότι και σε αυτά τα χρόνια κάπως η εξέλιξη των αγώνων ενάντια στη δικτατορία φέρνουν και... Και, άλλους, και άλλο profile, το έτσι, των ε, πολιτικών κρατουμένων. Ε, δηλαδή τις καινούριες οργανώσεις, ε, ένοπλες οργάνωσεις που ξεκινάνε τότε ε, και την, ε, της αντίστασης που γινόταν στους δρόμους, όχι από πολιτικές οργανώσεις. Α, αυτό που είπαμε για κάπως το αυτόνομο κίνημα ε, στο, στις γειτονιές και στα αργοστάσια. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ποτέ ο δεν αναγνώρισε... Του πολιτικού κρατούμενου ω πολιτικού. Αλλά αυτοί κάπω ε, με στη φυλακή ε, ήταν χωριστεί από του ε, ποινικού ή από του κοινωνικού. Και γι' αυτό ένα λόγο που δεν μπήκανε κάπου ξεχωριστά σε κάποιε ξεχωριστέ φυλακέ είναι και αυτό. Ότι δεν του αναγνώρισε σαν πολιτικού κρατούμενου και δεν του έδωσε αυτό το δικαίωμα ας πούμε, να παλεύουν κάπω. Και γι' αυτό του έχει βάλει σε φυλακές όπου δεν δημιουργήθηκαν μάλλον ξεχωριστές φυλακές για τα συγκεκριμένα άτομα. Ε, δεν δημιουργήθηκαν ε, ξεχωριστές φυλακές αλλά κάπως αυτή, δηλαδή σε μια πολύ μεγάλη φυλακή μπορούσε να είναι συγκεντρωμένη σε μια πτέρυγα η πολιτική κρατούμενη. Και αυτοί βλέπανε τη διαφορά, δηλαδή, και το αναγνώρισαν έτσι, ότι εμείς δεν είμαστε εγκληματίε, δεν είμαστε σαν τους άλλους, τους ποινικούς. Είμαστε πολιτικοί κρατούμενοι και είμαστε μέσα λόγω τους νόμους ε, της δικτατορίας. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, αυτό όμως... Το έλλειμμα ή τέλος πάντων αυτό που το κράτος δεν ήθελε να αναγνωρίσει, ουσιαστικά βοήθησε μέσα στις φυλακές για τη διάχυση μιας συνείδησης. Για... Δηλαδή ήταν σε διάλογο οι πολιτικοί κρατούμενοι με τους ποινικούς. Ναι, υπήρχαν κάποιοι πολιτικοί κρατούμενοι που είχαν πάρει τη θέση ότι εμείς και η πολιτική και η ποινική, έχουμε καταδικαστεί από τους ίδιους νόμους, τους οποίους είναι από την δικτατορία, ρε παιδί μου, και αυτό είναι ένα φασιστικό καθεστώς και όλοι είμαστε εδώ μέσα για αυτό το πράγμα. Ε, κάποιοι όμως, όχι όλοι, αλλά υπάρχει εκεί ε, σε αυτά τα χρόνια μια επαφή μεταξύ των κοινωνικών, των ποινικών και των πολιτικών και αυτό σίγουρα βοηθάει στον αγώνα που θα ακολουθήσει ναι, μετά. Βασικό, ναι. Ναι, για τον για τον αγώνα αυτό. των ποινικών κρατούμενων. Ε, ναι, έχουμε να πούμε και ότι όλες αυτές οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που γινόταν στη χώρα με, την, με το άνοιγμα που έκανε στο τέλος τη δικτατορία προς τα έξω, επηρέασε προφενός και τους κρατούμενους μέσα. Δηλαδή... Ε, Έχουμε και ένα καινούριο profile από πολιτικούς κρατούμενους και από ποινικούς κρατούμενους. Γιατί λόγω των ναρκωτικών π.χ. μπαίνουν και καινούριος κόσμος που έχουν καταδικαστεί για νόμους, αυτός που είπαμε που είναι στην ουσία ένας που λέγεται ο νόμος, περί κοινωνικής επικινδυνότητας και νόμος περί... Τώρα αυτό θα ακουστεί λίγο περίεργο στα ελληνικά, αλλά το έχουμε μεταφράσει καιρολεκτικά. Είναι νόμος περί και κακοποιών. Τεβέλιδες που... και κο... ε, Αυτό. Δηλαδή, με συγκεκριμένους νόμους αυτούς, ας πούμε, θα μπορούν να δικάσουν αρκετό κόσμο που κρίνει οι ίδιοι ότι είναι τεβέλιδες π.χ. Ναι. Ότι δεν σέβονται τη δουλειά. Είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ναι, ναι. Για την κοινωνία, α πούμε. Ναι, δεν καταδικάσουν εγκλήματα, αλλά πράξει, αλλά συμπεριφορέ, α πούμε. Ε, είναι ας πούμε, για του αιμοφυλόφιλου, είναι για αυτού που έκαναν χρήση, α πούμε, καναβίς. Γιατί όταν λέμε για ναρκωτικά είναι ενσυμματικό, να αναφέρουμε ότι τώρα μιλάμε για καναβίς μόνο και μόνο. Γιατί μετά θα εμφανιστεί η εροήνη και γι' αυτό θα πούμε, ας πούμε πολλά πράγματα. Γιατί είναι μεγάλη αλλαγή γι' αυτό. Ε, ωραία, ε, οπότε ενώ βρισκόμαστε στο τέλος της δικτατορίας και με τη μεταπολίτευση, ε, ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο αγώνας ε, από τους πολιτικούς κρατούμενους και απ έξω από οργανωσίες και ομάδες που στηρίξαν ε, τους πολιτικούς κρατούμενους που σητάνε η αμνηστία από όσους έχουν δικαστεί για πολιτικούς λόγους. Ε, και, και αυτό τον αγώνα επηρεάσει το επόμενο που θα γίνει με των ε, ποινικών κρατουμένων γιατί κάπως ε, πράξεις που κάνανε διαδιλώσεις και διαμαρτυρίες που γινότανε μέσα της φυλακής από τους πολιτικούς κρατώμενους μαθαίνονται από τους ποινικού. Πάντως αυτός ο αγώνας των πολιτικών κρατουμένων ε, ήταν πλεσιομένος και Θεσμικά, δηλαδή, από κόμματα αριστερά, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Ήταν λίγο πιο εύκολος, αγώνα να σας πούμε, σε σχέση με το... Ναι, ναι, σίγουρα, γιατί... Δηλαδή, είχα ο κόσμος που είχε δικαστεί για να συμμετέχει σε πολιτικές οργανώσεις, για να στηρίξει ή για την πληροφόρηση, δηλαδή ήταν εγκλήματα που μέσα στη δημοκρατία δεν θα υπήρξανε πια, οπότε είναι πιο εύκολο προς τα έξω να... κάπως πιο αναγνωρίσιμα ναι. για αμνηστία. Ναι, είχανε μεγάλη αστήριξη και ναι, ήταν σε ένα πανισπανικό επίπεδο, στο πούμε έτσι. Και... Ναι, μπορούμε να πούμε ότι κάπως εδώ ξεκινάμε να μιλάμε για την ΚΟΠΕΛ και είναι τότε όταν καταλαβαίνουν οι ποινικοί κρατούμενοι ότι η αμνηστία μόνο θα, θα δοθεί για τους πολιτικούς κρατούμενους, όταν ξεκινάνε αυτό αγώνα, ο αγώνας τους, με βάση ότι και εμείς έχουμε δικαστεί, από τους ίδιους νόμους της δικτατορίας, οπότε και εμείς θα έπρεπε να, να, να μπούμε μέσα σε αυτή την αμνηστία γιατί για ίδιους λόγους είμαστε μέσα. Κάπω έτσι ξεκινάει το σκεπτικό που, που θα είναι η βάση του, των αγώνα τους. Και ξεκινάει άρα κάπως αυθόρμητα, δεν υπάρχει κάποια οργάνωση αρχικά. Όχι, όχι, δεν Και σε διάφορες φυλακές ε, γίνονται αυθόρμητα διαμαρτυρίες, κάπως έτσι. Ναι, υπάρχει ας πούμε αυτή την ανησυχία, υπάρχει αυτή την ανησυχία ας πούμε, από τη μεριά τους και γενικά ότι αρχίσει η συζήτηση ότι εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Και... Υπάρχουν α πούμε διάφορε ομάδε κρατουμένου που είναι πιο συνειδητοποιημένοι για, πούμε, αυτό, για την επαφή που είχαν με του πολιτικού κρατουμένου, ή για την επαφή που είχαν με κόσμο που ήταν από οργανωμένα εγκλήματα αλλά που ερχόταν από το εξωτερικό και ήταν πιο ανοιχτά μία αυλά. Και τέλο πάντων, και αυτή ήταν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε εμεί, κάτι πρέπει να, πρέπει να οργανωθούμε τέλο πάντων για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα σωστά. Οπότε ξεκινάνε τι πρώτε εξέγερ, τι που είναι σε ένα μικρότερο επίπεδο και τι πρώτε δράσει α πούμε αντιπληροφόρηση από τη μεριά του, δηλαδή από αυτέ τι ομάδε που είναι πιο συνητοποιημένε. Ε, για να βγάλουν το θέμα ότι εμεί πρέπει ας πούμε να κάνουμε κάτι πρέπει να ζητήσουμε την γενική αμιστία, μια γενική χάρη πούμε, που θα συμπεριλαμβάνει όλου γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα αντανακλαστικά εκτό των τυχών ε, ήταν άμεσα. Ε, όχι, όχι. Ε, στην αρχή, ας πούμε, δεν υπήρχε μεγάλη στήριξη για τους ε, ποινικού. Υπήρχε ας πούμε, λίγη πούμε λίγε στήριξη από οργα... πολιτικές οργανώσεις που ειδικά ήταν ο κόσμο που. Πριν κάποιες μήνες ήτανε μασί τους στις ίδιες ευτέριγες και πούμε, βιώσανε την φύλλα εκεί μασί και όταν, πήγαν, όταν βιένανε αυτή η πολιτική κρατούμενη λέγανε ότι δηλαδή προπαγανδίσανε λίγο τον αγώνα των ε, κοινωνικών κρατούμενων για να, στα χωριά τους, στα, στις πόλεις και όλα αυτά. Και επίσης οι α ήτανε ας πούμε, και οι φίλοι ήταν η κυρίως εστίληξη που είχαν αυτό. Mm -hmm. Οπότε, τώρα Μιλήσουμε λίγο για την δημιουργία του κοπελ. Θα μιλήσουμε και για του πώ οργανώνονται και οι συγενεί και οι φίλοι απέξω γιατί υπάρχει α πούμε μια οργάνωση που είναι η κοπέλ και υπάρχει μια άλλη οργάνωση που είναι ΑΦΑ, που είναι αυτό η οργάνωση Ένωση γκαινιών και φίλων φυλακισμένων και πρώην φυλακισμένων, οι οποίοι θα τρέχει παράλληλα τα ζητήματα των κοινωνικών κρατούμενων έξω από τι φυλακέ. Ε, με τι τρόπου, με τι, τρόπος, με τι, τι μέσα είχαν έξω, έξω από τι φυλακέ, ε, πηγαίναν έξω από τι φυλακέ όταν γίνονταν κάτι μέσα για να μαρτυρηθούν. Ε, Κάναν, α πούμε, του βάλανε σε επαφή με δικηγόρου και προσπαθούσαν να δικαστικά και νομικά να έχουν πούμε μια κάλυψη που τότε ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν είχαν καμία άκρη Αυτό είχαν... ο δικηγορικός το δικηγορικό σώμα προς το παρόν δεν είχε κάποιο λόγο στο θέμα ε, Από εδώ και πέρα θα υπάρχει μια σηκενό. ομάδα δικηγόρων που θα είναι από πίσω πάντα δηλαδή θα αναλάβουν τους ώρα ε, τα ζητήματα του κοπέλ Αυτό Οπότε πάμε λίγο για την κοπέλ αυτό, η κοπέλ γεννήθηκε από μια συνεργασία από αυτέ τι διάφορε ομάδε κρατουμένων που είπαμε πριν, στην φυλακή του Καραβαντσέλ που είναι στη Μαδρίτη. Με κυρίω στόχου, την γενική αμνηστία η μια γενική χάρη που θα είναι για όλου, την βελτίωση των συνθήκων σε αυτέ φυλακές φυλακέ και την κατάργηση των νόμων τη δικτατορία. Εμφανίστηκε ένα πρώτο κείμενο, α πούμε, ίδρυση το 15 Ιανάλη του εβδομίδα αυτά, έχει ένα μέσο δημοκρατικό χαρακτήρα δηλαδή λειτουργούν με συνελέψεις και αυτό αποτελεί μια αντίδραση απένατοι στην περιθώριοποίηση περιθώριο που δέχονται οι κοινωνικοί κρατούμενοι και τις υπερβάσεις και οι κατάξεις εξουσία που βιώνουν μέσα στι φυλακές. Δημιουργείται αυτό μια καινούργια συνείδηση ανάμεσα στου κοιν... κοινωνικού κρατούμενου και ριζοσπαστικοποιούν κάπω. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τώρα αναφερόμαστε μόνο σε μια φυλακή γιατί εκεί ξεκινάει, που είναι η φυλακή του Καραβαντσέλ, που σε εκείνα τα χρόνια ήταν ας πούμε το καρδία, η καρδιά του σοφρονιστικού συστήματο. Γιατί είναι στη Μαδρίτη ήταν πολύ μεγάλη φυλακή και όταν, κάνανε, όταν μεταφέρανε του κρατούμενου, Όλοι έπρεπε να περάσουν από, από εκεί πρώτα και μετά να πάνε σε άλλη φυλακή. Οπότε όλα τα πράγματα περνούσανε πάντα από ο καραβάνιτσελ. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό. Ε, και σαν φυλακή ήταν μια φυλακή, Πώ να πω, το, αυτό το πανόπτικο σχέδιο. Ήταν σαν μια αράχνη που έχει στο κέντρο κάπως ένα ακτίριο και μετά Με οι, είναι, Με οι εκτερίγες είναι σαν τα πόδια του, είναι το της κλασ... αράχνης. Το ναι. κλασικό αυτό το σχέδιο το οποίο υπάρχει. Πολλές φυλακές, ας πούμε. Ναι, ναι. ναι, και ας πούμε ότι έχει και ιστορικά είναι μια φυλακή που αισθήθηκε από πολιτικούς κρατούμενους ε, στη διάρκεια της δικτατορίας. Δηλαδή, όταν ε, ξεκίνησε το σχέδιο της φυλακής, ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι που δούλευσαν για να το φτιάξουν. Κάπω ήταν... Ένα ιστορικό παράδειγμα από πώς ε, λειτουργούσε η δεκτατορία. Ότι εσείς που είστε οι, οι πολιτικοί κρατούμενοι θα φτιάξετε της φυλακής για τον αυτό σας κάπως. Ηρωνία, ε? <laughs> Τελείως. Η <laughs> ισχυία που λέμε υπήρχε σε όλη την χώρα, πούμε, όλη στις φυλάκες. Λέα.